Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο γεροντας μου ιωσηφ ο και Σπηλαιώτης» εκοιμήθη το 1959. Τον βίο του έγραψε ο τότε υποτακτικός του, γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης, κατόπιν επί πολλά χρόνια ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγιώρους και τώρα ευρισκόμενος στις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής σε μοναστήρια που έχει ιδρύσει ο ίδιος, ο γέροντας Καλίνικος ο Ισυχαστής. Στην δυτική πλευρά του Άθωνος και σε απόσταση 45 λεπτών από τη θάλασσα βρίσκονται τα κατουνάκια. Εκεί ζούσε τότε και ο περίφημος Ισυχαστής ο γέροντας Καλίνικος, εκοιμήθη το 1930, μεγάλη μορφή με πολύ αγιότητα. Σε αυτόν τον εξαιρετικό ησυχαστή κατευθύνθηκαν ο νεαρός Φραγκίσκος με τον πατέρα Αρσένιο, που τον πρόλαβαν στην οριμότερη περίοδο της πνευματικής του ζωής, ήταν περίπου 67 ετών. Τον περιέγραψε αργότερα ο γέροντας Ιωσήφ ως εξής, ή το Άριστος Ασκητής, έγκλειστος τεσσαράκοντα έτη, εξασκών την νοεράν εργασία και εστίων της θίας Αγάπης το μέλι, γενόμενος και εις άλλους ωφέλιμος, ούτω εγεύθει την αρπαγήν του νοός. Εν τούτης, δεν εδίδασκε στους υποτακτικούς του την νοερά προσευχή αληθινός άσκητης και θεοφόρος πατέρας ο ίδιος, δεν θέλησε να μεταδώσει τους άλλους την εμπειρία του. Από ότι εικάζεται η άρνησή του να διδάσκει την ωραία εργασία, ήταν ένας εύσχημος τρόπος να αποθαρρύνει τους επιθυμούντας να υποταγούν σε αυτόν. Η στάσει του ήταν, θα λέγαμε, μία προσποιητή σαλότητα για να κρατήσει την ησυχία του. Διότι με την φήμη που είχε, εάν άρχιζε να δέχεται τον ένα και τον άλλον, πολλοί θα ήρθουν το κοντά του. Οι δύο ασκητές, με κινητήρια δύναμη φυσικά τον Φραγκίσκο, επισκέφτηκαν τον γέροντα Καλίνικο τον ησυχαστή και του ζήτησαν να ζήσουν κοντά του υπό την καθοδήγησή του. Αλλά η μόνη συμβολή που τους έδωσε ήταν να φυλάσσουν ακριβώς την υπακοή. Τίποτε άλλο. Ναι, να είναι γέροντα, ό,τι θέλετε, αλλά πέστε μας και πώς να αγωνιζόμαστε. Και εκείνος ο μεγάλος ασκητής τους είπε «Και αν εγώ σας μάθω την τέχνη μου και γλυκανθείτε στο μέλ της ησυχία, τότε τις δουλειές ποιος θα τις κοιτάξει και τι να κάνουμε. Τώρα θα κάνετε υπακοή και όταν κοιμηθώ θα κληρονομήσετε το χάρισμά μου. Στην πραγματικότητα η στάση σε αυτή του ονομαστού ασκητού ήταν μάλλον ένας εύσχημος τρόπος να κρατήσει την ησυχία του. Ο γέροντας Καλίνικος προτιμούσε να μην παίρνει υποτακτικούς για να μην έχει περισπασμούς και μέριμνες. Όσοι έχουν βρει την χάρη γνωρίζουν πόση ευταξία, ακρίβεια και περιορισμό απαιτεί. Οι νέοι κατάλαβαν αλληλοκοιτάχτηκαν και του είπαν με πόνο «Αν γέροντα φύγουμε από εδώ, θα μας δέχεσαι πότε-πότε να μας συμβουλεύεις». Βεβαίω. αρκεί πρώτα να βρείτε γέροντα και με την ευλογία του θα είμαι στη διάθεσή σας». Κι έτσι δεν κάθισαν κοντά του. Από την αρχή του πνευματικού του ξεκινήματος, ο νεαρός Φραγκίσκος επιθυμούσε σφόδρα να βρει πνευματικό πατέρα και γέροντα, με βεβαιωμένη την πνευματική του πείρα, για να τον διδάξει και να τον οδηγήσει στα μυστήρια και στα άδυτα της νοεράς προσευχής. Γι' αυτό μαζί με τον Πατέρα Αρσένιο περιρχονται όλες τις σπηλιές, τα καλύβια και τις σκήτες σαν αζήτηση πνευματικού οδηγού. Στην περιφέρεια της Μέγιστης Λαύρας και στο ιστορικό κάθισμα του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου οι νεαροί ασκητές ξετρύπωσαν έναν ησυχαστή πνευματικό, τον φημισμένο Παπαδανίηλ που τότε ήταν περίπου 70 ετών. Ο Όσιος αυτός πατήρ έζησε επί ολόκληρη 35 αιτία ως υποτακτικός και έγινε γέροντας του καθίσματος την 1η Απριλίου του 1909. Δυστυχώς ελάχιστα γνωρίζουμε για την μεγάλη αυτή αθωνική μορφή διότι ζούσε μέσα στην ταπείνωση και την αφάνεια. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ αργότερα γι' αυτόν, άκρον σιωπηλό, έγκλειστος, εφόρου ζωής λειτουργός. Εξήκοντα έτη, μηδεμίαν ημέραν δεν εννοούσε να αφήσει την θείαν ιερουργίαν. Και την μεγάλην Σαρακοστήν όλες τις ημέρες έκανε προηγιασμένες. Και μέχρι τελευταία ημέρας, Υπέργυρος, ετελειώθη, δίχως ασθένεια. Εκοιμήθη γύρω στο 1929, σε ηλικία περίπου 75 ετών. Η δε του εκράτει πάντοτε 3,5 ή τέσσερι ώρε, ώρες, διότι δεν είναι δυνατό από την κατάνοιξη να δώσει τα σεκφωνήσεις. Από τα δάκρυα μουσκεύε πάντα μπροστά του το χώμα. Γι' αυτό δεν ήθελε ξένος κανείς να είναι στη λειτουργία του, να μην βλέπει την εργασία του. Αλλά εγώ, επειδή με πολύ θέρμη τον παρεκάλεσα, με δέχετο, διηγείται ο Φραγκίσκος, και την κάθε φορά που επήγαινα, τρεις ώρες βαδίζων ολονικτήως, δια να παρασταθώ εις αυτήν την φρικόδη όντως θείαν παράστασιν, μου έλεγε ένα ή δύο ρητά ευγαίνοντας από το ιερό, και αμέσως εκρύπτετο έως την άλλη ημέρα. Αυτός είχε φόρο ζωής νοεράν προσευχήν και ολονύκτιον αγρυπνίαν. Από αυτόν και εγώ πήρα την τάξην και βρήκαμε γη στην ωφέλιαν. Έτρωγε 25 δράμια ψωμί κάθε μέρα και ήταν όλος μετέωρος στην λειτουργία του. Και χωρίς να γενιλάσπι το έδαφος δεν ετελείωνε λειτουργίαν. Αγρυπνούσε από τη δύση του ηλίου μέχρι τα μεσάνυχτα με κομποσχήνι και μετά τα μεσάνυχτα έκανε την Θεία Λειτουργία μαζί με τον υποτακτικό του πατέρα Αντώνιο. Εξαιτίας της σιωπής, της μονόσιος και του γεγονότος ότι δεν εδέχεται κανέναν στην Θεία Λειτουργία του πολλοί τον νόμιζαν για πλανεμένο. Αλλά ο Αΐδημος ήξερε τι έκανε. Γι' αυτό και δέχεται τις κατηγορίες με σιωπή και υπομονή. Πράγματι, στις θείε λειτουργίε του ζούσε πολλές ουράνιες καταστάσεις. Μάλιστα μία φορά που ήταν να λειτουργήσει και δεν είχε ψάλτη εμφανίστηκαν οι κτήτορε τη Ιεράς μονή Ιβύρων οι Άγιοι Ιωάννης, Ευθύμιος και Γιώργος για να τον βοηθήσουν. Τόση χάρη βίωνε ώστε όταν τελείωνε έπρεπε να περάσει μια ώρα για να συνέλθει από τη χάρη της Θείας Ιερουργίας. Και μόλις συνερχόταν αμέσως πήγαινε στο κελί του για να συνεχίσει και εκεί τα δάκρυα ώρες ολόκληρες. Η μεγάλη του κατάνυξης, η σιωπηλή του που συχνά γίνονταν γοερή ήταν ήταν όντως διδακτικότατο θέαμα και πολύ στήριζε τους νεαρό Φραγκίσκο, και πατέρα Αρσένιο. Επειδή όμως έβλεπε ότι ο Φραγκίσκος ήταν σκεύος εκλογής δέχθηκε να ακούει τους λογισμούς των δύο ασκητών μετά από τη Θεία Λειτουργία και για να μην χάνει χρόνο στην εξομολόγηση διάβαζε μόνος του τους λογισμούς των και τους απαντούσε με ένα-δυο λογάκια πλήρη χάριτος. Τόσο πλούσια κατοικούσε η χάρη στην ψυχή του που γνώριζε με λεπτομέρεια και ακρίβεια τα κρυφά των καρδιών τους. Γι' αυτό και ο Παπαδανίλ έμπαινε κατευθείαν στην ουσία του προβλήματος και έδινε τις απαραίτητες συμβουλές. Μια συμβολή που συνήθιζε να τους λέγει ήταν «Η Αγία Συγκλητική ομολογούσε ότι «Το λιχνάρι μεν φωτίζει, αλλά τα χείλη του καίει». Επαναλαμβάνουμε. Μια συμβουλή που συνήθιζε να τους λέγει ήταν «Η Αγία Συγκλητική ομολογούσε ότι το λιχνάρι μεν φωτίζει, αλλά τα χείλη του καίει». Το έλεγε με όλη την καρδιά του, διότι φοβόταν να μην χάσει την πνευματική του κατάσταση με την υπερηφάνεια ή την περιτολογία. Επειδή λοιπόν τόσο επιμελώς απέφυγε τις δασκαλίες ο Παπαδανείλ, οι νεαροί ασκητές ωφελήθηκαν κυρίως από τα βιώματα της Θείας του Λειτουργίας παρά από την πνευματική του καθοδήγηση. Μόνον ότι τον έβλεπαν λειτουργούντα, έβρισκαν παρηγοριά και ανάπαυση. Το τυπικό του γέροντος Ιωσήφ. Από αυτόν τον μεγάλο αφανή όσιο ασκητή, τον πατέρα Δανιήλ, πήρε το πρόγραμμα και την τάξη ο γέροντας Ιωσήφ, το οποίο παρέδωσε κατόπιν στους υποτακτικούς του, και εκείνη με τη σειρά τους στις πολυάριθμες συνοδίες τους εντός και εκτός του Αγιόρους και της Ελλάδος. Έτσι η ζωή των δύο ασκητών μπήκε πλέον σε ένα νέο δοκιμασμένο αλλά και αγιασμένο τυπικό που το διαμόρφωσαν ως εξή. Μετά το μεσημέρι έτρωγαν λίγο φαγητό μαζί που ήταν 75 γραμμάρια από αξιμάδι, όσο δηλαδή χωρούσε σε ένα κονσερβοκούτι που είχαν. Κατόπιν αποσύρουνταν κατηδίαν στα κελιά τους για να ξεκουραστούν. Εκοιμόντων περίπου τρεις έως τέσσερις ώρες, αλλά ο Φραγκίσκος δεν ξάπλωνε σε κρεβάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστός σε μια καρέκλα και τις περισσότερες φορές όρθιος, στηριζόμενος σε ένα μπαστούνι σε σχήμα ταφ ή ακουμπώντα στον τοίχο. Με την δύση του ηλίου εγείροντο για να αρχίσουν την αγρυπνία τους. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους για να μην απολέσουν την υφαλιότητα που χάριζε στο νου ο ύπνος. Έπιναν σιωπηλά έναν καφέ για βοήθημα και το καθένα το κελί του για ολονύκτια προσευχή αν ήταν χειμώνας και αν ήταν καλοκαίρι στην ύπεθρο σε απόσταση ο ένας από τον άλλον. Άρχιζαν με το Τρισάγιο, το Πιστεύω και τον Πεντηκοστό Ψαλμό. Κατόπιν κάθονταν λίγο και αδωλεσχούσαν γύρω από τον θάνατο, την κόλαση, την χαρά των δικαίων στους ουρανούς και ψυχοφελείς θεωρίες. Και κατέληγαν με τη σκέψη πως όλοι θα σωθούν και μόνον αυτοί, αυτοί οι ίδιοι θα πάνε στην κόλαση. Έτσι ήρχοντας σε κατάνοιξη, σε πένθος και μετάνια. Δεν έμεναν όμως για πολύ σε αυτές τις σκέψεις. Μόλις συγκεντρωνόταν ο νους και η καρδιά συνετρίβετο, άρχιζαν την ευχή. Ο Φραγκίσκος έκανε νοερά προσευχή, ο πατήρ Αρσένιος την σιγοψιθύριζε. Συνήθως έκαναν νοερά προσευχή όρθιοι, για να καταπολεμήσουν τον ύπνο για 7 έως 8 ώρες, με απόλυτη συγκέντρωση, ταπείνωση και συντριβή, βυθίζοντας το νου μέσα στην καρδιά. Κατόπιν άρχιζαν τις μετάνοιες, που ήσαν περίπου τρισήμισι χιλιάδες για τον καθένα τους και έκανε κρύο και περισσότερες, διότι οι αραβαν σόμπα για να μην τους πολεμά ο ύπνος. Μετά τις μετάνοιες ακολουθούσε ο απαραίτητο μοναχικός τους κανόνας με Κατόπιν, εάν ήταν δυνατόν, πήγαιναν σε καμία γνωστή αδελφότητα για τη Θεία Λειτουργία. Συνηθέστερα προτιμούσαν να πηγαίνουν στον Παπαδανιήλ, αλλά αυτό δεν ήταν πάντοτε δυνατό. Ιδίως τον χειμώνα, που το χιόνι έκλεινε όλα τα μονοπάτια και ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσουν τόσο μακριά. Μετά την Θεία Λειτουργία, είχε ήδη ξημερώσει, έπιναν ένα ζεστό με λίγο παξιμάδι. Μερικέ φορές, όχι πάντα, εάν ήσαν εξαντλημένοι από τους κόπους της αγρυπνίας, ανεπάβοντο άλλη μία ώρα περίπου. Μετά εσυκώνοντο και είτε έκαναν πάλι προσευχή και μελέτη, είτε έψαχναν για ασκητέ προς ωφέλη άντους. Έτσι, αγγελικά, ζούσαν οι δύο αγωνιστές. Μία ζωή αυστηρά ασκητική, μέσα στην αφάνεια στην υπακοή στον Παπαδανίλ τον Κατουνακιώτη και στην ικτερινή προσευχή και λατρεία του Θεού. Μια φορά είχε ρίξει πάρα πολύ χιόνι και λέει ο Φραγκίσκος στον πατέρα Αρσένιο «Δεν πάμε να εξομολογηθούμε στο πνευματικό μας τον Παπαδανήλ τον Κατουνακιώτη και να κοινωνήσουμε κιόλας. Να πάμε». «Θα πάμε ξυπόλυτη όμως για άσκηση» όπως τόσοι ασκητές περιπατούσαν ξυπόλυτοι. «Να πάμε κι έτσι», λέει ο πατήρ Αρσένιος. Αν και ο πατήρ Αρσένιος ήταν 12 χρόνια πιο μεγάλος από τον Φραγκίσκο, εντούτης ήταν πιο σκληραγωγημένος και δυνατός, ενώ ο Φραγκίσκος από την πολλή άσκηση ήταν λίγο αδύναμος. Ξεκίνησαν από τον Άγιο Βασίλειο και βάδισαν ώρες Ξυπόλυτη μέσα στα χιόνια, μέσα στους γκρεμού στα βράχια και στην ερημιά και έφτασαν στα κρύα νερά. Ο τόπο πήρε την ονομασία του από τα πολλά νερά που έχει και από το χειμώνα γίνονται πάγος. Μόλις έφτασαν εκεί, του γέροντος Ιωσήφ πάγωσαν τα πόδια του και δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο. «Πατερ να καθίσουμε». Δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Εμένα άναψαν τα πόδια μου και πήγαινα κι άλλο, διηγόταν αργότερα ο πατήρ Αρσένιος. Αλλά αφού ο Φραγκίσκος πάγωσε, μείναμε εκεί. Δεν είχαν που να μείνουν. Έτσι ξεχιώνισαν ένα πηγάδι, έψαξαν και βρήκαν λίγα ξύλα και άναψαν φωτιά για να ζεσταθούν και μετά έκαναν μετάνιες όλη τη νύχτα για να μην αποκοιμηθούν και παγώσουν. Όταν ξημέρωσε λέει ο Φραγκίσκος Πατέρα Σένιε, Πάμε πίσω διότι δεν θα φτάσουμε στο γέροντα Δανιήλ άμα πάμε έτσι. θα κοντήτερα προς την καλύβα μας πάμε εκεί να φορέσουμε παπούτσια και ας μην φανταζόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτού του είδους την άσκηση. Και σιγά σιγά με τη βοήθεια του πατρός Σαρσενίου ο Φραγκίσκος γύρισε στον Άγιο Βασίλειο. Ύστερα από λίγε μέρες λέει «Πάτερ Αρσένιε, δεν πα εσείς στο πνευματικό και να πας και στη Λαύρα να μας δώσουν λίγο παξιμάδι, λίγες ελίτσες και λίγο λαδάκι, να πάω γέροντα. Προχωρούσε ο πατήρ Αρσένιος, αλλά τώρα φορούσε τα παπούτσια του. Όταν έφτασε στα κρύα νερά, συνάντησε έναν άλλο σπηλιότη μοναχό με τα ζώα του, που κατέβαινε και του λέει «Πάτερ Αρσένιε, έχουμε και τους ασκητές. Πού το ξέρεις εσύ, είδαμε τις πατημασίες τους». «Πού να ξέρει ότι ήμασταν εμείς», είπε μέσα το πατήρ Αρσένιος. «Ακούσε εκεί να έχουμε τους ασκητάς, πατήρ Αρσένιε, και να μην τους ξέρουμε, σε άγνωστες πηλές μέσα θα ασκητεύουν». «Μάλλον», λέει και αυτός, τι να πει, Ήμασταν εμείς». Και πάει πίσω στο Φραγκίσκο και του λέει, «Γέροντα, μας έκαναν και ανυπόδειτους ασκητάδες». Κάποια φορά άκουσε ο πατήρ Αρσένιος ότι πολλοί άγιοι φορούσαν τρίχινα να σαρκα και ήθελε να το δοκιμάσει και αυτό το αγώνισμα. Ήταν όμως πολύ δύσκολο, διότι τον κεντούσαν οι τρίχες σαν βελώνες, και γέμισε όλο το σώμα του πληγές. Έκανε υπομονή για ένα ολόκληρο έτος, μέχρι να αποφασίσει να σταματήσει αυτή την υπερβολική άσκηση. Ο Φραγκίσκος είχε ήδη συμπληρώσει δύο έτη από την άφηξή του στο Άγιον Όρος και θα είχε περίπου ένα έτος μαζί με τον πατέρα Σένιο, όταν κάποια στιγμή τους είπε ο σοφός γέροντας Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Δεν κάνετε τίποτε έτσι. Τώρα θα κάνετε υπακοή σε μένα. Εδώ, στο Άγιον Νόρος. υπάρχει μία παράδοση να θάψεις γέροντα για να γίνεις γέροντας. Έτσι που ζείτε ιδιόρυθμα θα αποτύχετε. Εσύ έφυγες από την υπακοή, λέει το γέροντα Αρσένιο και αυτός ακόμη δεν έγινε μεγαλόσχημος, έλεγε τον Φραγκίσκο. Χωρίς την ευλογία ενός γέροντος, τίποτε δεν ευδοκιμή. Χωρίς αυτή την πατερική σφραγίδα, δεν καρποφορεί κανένα πνευματικό έργο στη μοναχική πολιτεία. Αν θέλετε να έχετε την χάρη του Θεού, σε όλη σας τη ζωή, πρέπει να περάσετε κάτω από την υπακοή. «Μα πού να πάμε γέροντα», ρώτησε ο Φραγγίσκος, «που δεν βλέπουν άλλο από εργόχειρα. Αν ήταν για εργόχειρα, είχα στον κόσμο να ζήσω». «Εγώ θέλω προσευχή», ο Φραγκίσκος δεν αντέλεγε από εγωισμό, αλλά από φόβο μη χάσει την κατάσταση που με τόσο πόνο και κόπο είχε βρει. Μα ο σοφό και διακριτικός γέροντας Δανίλ συνέχισε: «Καλά, παιδί μου, βλέπω την κλίση σου για προσευχή. Εδώ στη γειτονιά μας, εις των Ευαγγελισμών, είναι κάτι γεροντάκια. Ο ένας σεφρέμ και ο άλλος Ιωσήφ. Δεν θα ζησουν πολυ πολλοί, πέντε-δέκα χρόνια και πράγματι 7 χρόνια έζησαν. Άμα πάρετε την ευχή τους, τότε να αγωνιστείτε όπως θέλετε. Τότε ό,τι θέλετε ας κάνετε. Πηγαίνετε να κάνετε υπακοή και να τους γυροκομίσετε και άμα πεθάνουν γίνεσαι εσύ Φραγγίς και κανονικός γέροντας. Επειδή και οι δυο ήσαν γεμάτοι από ζήλο να κάνουν το θέρημα του Θεού, δέχτηκαν αυτή τη συμβουλή χωρίς διταγμό μάλιστα την θεώρησαν σαν πραγματική αποκάλυψη σαν να ερχόταν από το στόμα του Θεού και έτσι πήγαν και υποτάχτηκαν στα γεροντάκια Ιωσήφ και Εφραίμ των Βαρελά υποταγή στον γέρο Εφρέμ τον Βαρελά ο γέρο Εφραίμ και ο γέρο Ιωσήφ ήταν απλά αγαθά και άκακα γεροντάκια. Βορειοϊπηρώνται στην καταγωγή, συγγενής κατά σάρκα και μόναζαν μαζί στα κατουνάκια στο κερί του Ευαγγελισμού λίγο πιο κάτω από τη συνοδεία του γέρον Δανιήλ του του. Όταν ο γέρο Εφραίμ ήταν λαϊκός είχε παντρευτεί και είχε αποκτήσει οκτώ παιδιά. Ζούσε όμως με πολύ ευλάβεια και έτσι κάποτε του ήλθε ο να γίνει μοναχό. Η γυναίκα του όμως δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει και εκείνος μπροστά στην άρνησή της έκανε θερμή προσευχή για να τα οικονομήσει ο Θεός να βρεθεί ο τρόπος να μονάσει. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ένα-ένα τα παιδιά του άρχισαν να πεθαίνουν. Μόλις το είδε αυτό η γυναίκα του, η γρήγορα σήκω να φύγει να πας να γίνεις μοναχός για να μου μείνουν τουλάχιστον ένα-δυο για παρηγοριά και εκείνος χωρίς δεύτερη κουβέντα άρπαξε τη συγκατάθεσή της και αμέσως πήγε και έγινε στα Κατουνάκια μοναχός δίπλα στον πατέρα Ιωσήφ που ήταν υποτακτικός του πατρός Νικοδήμου πρώην Διονυσιάτου, λογίου συγγραφέως και ησυχαστού και εκτίτορος της καλύβης του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Δείγμα της ασκητικότητός τους και της απλότητός τους είναι το ακόλουθο περιστατικό. Ο γέρο Εφραίμ μια φορά του έπεσε και του έσπασε το γιουβέτσι με τη μαρέστρα. Πώς να το μαζέψει μες τα χώματα πάει και λέει στον γέροντά του. Έπεσε και έσπασε το γιουβέτσι γέροντά. Και ο γέρο Ιωσήφ με ανεξικακία και απλότητα του απάντησε «Ε, να το φάμε εκεί». Και πράγματι έκατσαν και έτρωγαν το φαγητό από κάτω. Σε αυτά τα μακάρια γεροντάκια επήγαν ο Φραγγίσκος και ο πατήρα Αρσένιος στα τέλη του 1921. Ο γέρο Εφραίμ δεν ήξερε πώς να εκφράσει τη χαρά του για την υπακοή και βοήθεια των δύο νέων υποτακτικών του. Έκλεγε συχνά από συγκίνηση, βλέποντας την προθυμία τους και την τελεία υπακοή τους. Μόλις του τις δυνάμεις δόθηκε ο Φραγκίσκος στην μακαρία υπακοή, κάνοντας ό,τι μπορούσε μόλις του την καρδιά για να τους αναπαύσει. Αγάπησε τους γεροντάδες του περισσότερο και από τον ίδιο τον εαυτό του. Δεν έκανε υπακοή σαν αγκαρία, αλλά με χαρά που πηγάζει από την αγάπη. Διότι όταν πραγματικά αγαπάς κάποιον, τότε αυθόρμητα κάνεις ό,τι μπορείς για να τον αναπαύσεις. Και πολύ σύντομο ο νερός Φραγκίσκος κατάλαβε εξιδίας πείρας πως όση ευλάβει έχει κανεί στο γέροντά του, τόση και περισσότερη χάρη λαμβάνει. Και αυτό το μεγάλο μάθημα το δίδασκε διαρκώς κατόπιν σόσους τον πλησίαζαν για συμβουλή. Κάποια μέρα στα κατουνάκια, ένα γείτονα μοναχό, κριτικό στην καταγωγή, άρχισε να φωνάζει και να βρίζει άδικα τον Γέρο Εφρέμ για κάποιο οροθέσιο κοντά στην καλύβη του. Είσαι παλιόγερο, είσαι τέτοιο, είσαι τέτοιο. Τούλεγε και ο Γέρο Εφρέμ, επειδή ήταν πολύ πράο και απλό, δεν ήθελε να απαντήσει και γι' αυτό φώναζε. «Τι τραβάω από αυτόν τον άνθρωπο! Τι τραβάω από αυτόν τον άνθρωπο!» Ο Φραγκίσκος, νέος τότε, με ζωντανά τα πάθη ακόμα μέσα του, μόλις είδε το σκηνικό, άναψε από το θυμό. Σκέφτηκε να βγει έξω αγανακτισμένος και να τακτοποιήσει τον αγενή γείτονα, διότι άδικα στενοχωρούσε τον γέροντά του. Η καρδιά του νεαρού υποτακτικού άρχισε να κτυπάει γρήγορα. Το αίμα να βράζει κι ο να θολώνει, διότι ήταν εκφύσεως λίαν θυμόδη. Ο λογισμός του έλεγε, βγες έξω και κτύπα τον. Κατάλαβε όμως, πως εάν έβγαινε έξω, δεν μπορούσε να προβλέψει που θα έφτανε. Σαν ανδρείος και που ήταν, θα έκανε μεγάλη ζημιά. Αν βγω έξω τώρα, δεν μου γλιτώνει έλεγε μέσα του. Γι' αυτό μόλις τον κίνδυνο κρατήθηκε και αμέσως έτρεξε μέσα στο παρεκλείς του Ευαγγελισμού. Έπεσε ξαπλωτός κάτω στο πάτωμα του ναού και με δάκρυα και λιγμούς άρχισε να επικαλείται την Παναγία μας να τον συγκρατήσει από κάποια ακραία συμπεριφορά. Βοήθαμε. Βοήθαμε τώρα Παναγία μου να μην βγω έξω «Βοήθαμε, Χριστέ μου, σώσε με, διότι αν έξω τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Βοήθαμε, σώσε με, κατέμνασε το πάθος». Κλέγοντας και οδυρόμενος, βρέχοντας το έδαφος με την πλημμύρα των δακρύων του, το πάθος του θυμού υποχώρησε και ο νεαρός υποτακτικός ηρέμησε και λογικεύθηκε. Και αφού ειρήνευσε, βγήκε έξω και τακτοποίησε το πράγμα με πολύ αγάπη και γλυκύτητα. Ε, δεν είναι και τίποτε σπουδαίο. Δεν ήρθαμε εδώ να κληρονομήσουμε καλύβες και ελιές και βράχια. Εδώ ήρθαμε για την ψυχή μας. Ήρθαμε για αγάπη. Αν χάσουμε την αγάπη, χάσαμε το Θεό. Αυτά θα τα αφήσουμε, αλλά την αγάπη θα την πάρουμε. Και τι βγαίνει Γέροντα, εμείς, «Αφήσαμε γονείς, αφήσαμε τόσα και τόσα και τώρα θα μαλώσουμε γι' αυτό να γίνουμε ρεζίλοι, αγγέλης και ανθρώπης και σε όλη την κτήση» και έτσι ο των μοναχών υποχώρησε και ο γέροντας Ιωσήφ εκ των Ιστέρων ομολογούσε «Αν δεν κυριαρχούσας τον θυμό μου εκείνη τη μέρα, ίσως και να σκότωνα τον μοναχό, γιατί είχα τόση ανδρεία και δύναμη μέσα μου που μπορούσα να τα βάλω με δέκα και να του νικήσω. Έτσι ήταν η πρώτη νίκη που έκανα στο αρχικό μου στάδιο, πάνω στο θυμό του. Από τότε ένιωσα το θυμό, την οργή να έχει πέσει και να μην έχει αυτήν την ένταση. Η πραώτης άρχισε να μου θοπεύει την καρδιά. Πάντως, εκείνος ο αγρίκος γείτονας δημιουργούσε και πολλούς άλλους πειρασμού στο Φραγκίσκο το τι τραβούσε από αυτόν δεν λέγεται έκανε όμως μεγάλη υπομονή όπως φαίνεται από τα ακόλουθα που έγραψε εάν θελήσω να διηγούμε τα όσα υπέφερα καθημέρα από το πάθος τη πρέπει να κάνω βιβλίων διότι ο Θεός θέλω να με ελευθερώσει μου έφερνε όλα τα επιτίδια να με ενοχλούν αδίκως να με υβρίζουν να με πειράζουν όχι πειράγματα έτσι απλώς, αλλά δυνάμενα να κάνουν φόνο και υπομένων και πνίγων μέσα των σατανάν με την άκραν υπομονή έλαβον άφεσιν του κακού. Εδώ όμως αγαπητοί ακροατές, επειδή τελείωσε ο χρόνος θα σταματήσουμε πρώτον Θεό στην ανάγνωση και θα συνεχίσουμε στην επόμενη μας εκπομπή με την υποταγή στον γέρο Εφρέμ τον Βαρελά. Του γέροντος Ιωσήφ και του συνασκευή.